Κυρίε μου και κύριοι, καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτα, στους 101,5 και στην εκπομπή στον τοίχο. Είμαστε εδώ και σήμερα την 13η του Μαρτίου του Σωτηρίου 2015. Πρώτη φορά αριστερά. Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι, 26814060 είναι το τηλεφωνό μας για να μας κάνετε αφές τις ωραίες παρατηρήσεις ή να μας πείτε κάποιο νέο τέλος πάντων. Hey, να στείλουμε την καλημέρα μας όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι και από αέρος αλλά και μέσω ιερού Ιντερνεδίου. Επίσης αφού πούμε την καλημέρα στους ακροατές των ραδιοφώνων που είναι που κάνουν την τιμή να αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή, να τους ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε και όλα στα ραδιόφωνα για την τιμή αυτή. Καλημέρα λοιπόν στην Κύπρο, στην Κουζάνη, στην Πελοπόννησο και αλλαχού, αφού έχετε την υπομονή να μας ακούτε, ακούστε μας. Κυρίες μου και κύριοι Μια ματιά στη Όποιος βλέπει ειδήσει σε αυτή τη χώρα Πρέπει να είναι Πραγματικά Αν διαθέτει δηλαδή δυο δράμια μυαλό Πρέπει να είναι πολύ προβληματισμένος Εκτός και αν είναι πολύ βολεμένος Και το ξήγι του έχει κατακλείσει το... το... τα... το... Τους νευρώνες του εγκεφάλου Δεν ξηγείτε αλλιώ. Ρίξοντα μια ματιά, δεν βλέπω ειδήσει σε αυτού του τύπου ρίχνοντα μια ματιά χθε δύο πράγματα δύο πράγματα διαπίστομε. Αφενό το ότι το πανηγύρι το έχουν γυρίσει διότι από εκεί έχουν το φαγη και το ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα από το. Τη δίθεν ένταση αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδος και Γερμανία μετά την επίθεση την οποία έκανε και ο κύριο Τσίπρας ζητώντα τι ε, ε, ε, γερμανικέ αποζημιώσει και θα κατάσχουνε λέει το Ιστιτούτο Γκέτε και άλλε τέτοιε πραγματικέ αιδίες κυρία μου και κυρία μου. Χωρί να αναφέρεται κανένα στο πραγματικό πρόβλημα, το ξέρω ότι σα κουράζω, αλλά το, πραγμα... το πραγματικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι χιλιάδε, χιλιάδε άνεργοι. Οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς επόμενο δευτερόλεπτο Όχι χωρίς αύριο Οι εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστοι Τα παιδιά τα οποία δεν έχουν μέλλον Και τα οθούν για να αποκτήσουν μέλλον Να φύγουν από αυτή την ακόμη Από αυτή τη χώρα που ακόμη λέγεται Ελλάδα Γιατί κάποια στιγμή θα τις το αφαιρέσουν κι αυτό <Τι> Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα με τα οποία δεν ασχολείται κανένας Όλοι ασχολούνται με αυτά που σας είπα πριν και τώρα ε, προέκυψε και ένα άλλο θέμα με τα λιγούρια αυτά της ζωής μας τα οποία ασχολούνται ε, στη, με την πολιτική αυτούς τους λιγούριδε οι οποίοι εντάξει μπορεί να φέρουν το πρόσημο της αριστεράς της γαλαζοπράσινης τρούγκας αλλά παραμένουν λιγούρια λιγούρια στο μυαλό, στη ζωή, στο μικρό κοσμό τους γιατί το λέω αυτό τα καινούργια λιγούρια αυτά της ε, αριστεράς τα οποία ε, στρογγυλοκάθησαν στο, στις, ε, στα έδρανα του κοινοβουλίου το οποίο πραγματικά είναι με ύψιλον δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή Αυτά τα λιγούρια λοιπόν προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ δεν χρησιμοποιώ τυχαία τη λέξη δείτε πόσο λιγούρια είναι ο αρχηγός του, ο κύριος Τσίπρας εξέφρασε μία επιθυμία προσέξτε δεν διέταξε ο άνθρωπος θα μπορούσε ως αρχηγός έτσι αυτό κάνουν οι αρχηγοί οι αρχηγοί είναι εκεί για να διατάσουν. αλλά ο κύριος Τσίπρα δεν διέταξε εξέφρασε μία επιθυμία και είπε ρε παιδιά να μην δείξουμε ότι είμαστε σαν τους προηγούμενους το, ε, τα αντίγραφα του Βαρδινογιάννη ας πούμε τους γαλαζοπράσινους τρούγκους με τους λιμουζίνες με τη, τους του... Του φύλακε και όλα αυτά. Α δείξουμε ένα μια διαφορετικό πρόσωπο. Ε, τα λιγούρια λοιπόν, αυτά τα λιγούρια, τα πραγματικά ξεφτυλισμένα λιγούρια, τα οποία φέρουν και το πρόσημο αριστερή, στείλωσαν τα ποδάρια. Όχι λέει, και πήγαν και πήραν τα αυτοκίνητα. Δεν είναι άξιοι, δεν είναι ικανοί, δεν, δεν θέλουν, δεν έχουν το μυαλό. Προσέξτε να κρατήσουν ούτε τα προσχήματα, τηρώντα την επιθυμία. Όχι την διαταγή του αρχηγού του, την επιθυμία για να δείξουν στην κοινωνία μια διαφο... να δείξουν στα ψέματα, ρε παιδί μου να το δείξουν μια διαφορετική κατάσταση. Αυτοί οι λιγούριδε λοιπόν, αυτοί οι λιγούριδε, του οποίου βλέπετε να γαυγίζουν καθημερινά στην τηλεοπτική δημοκρατία, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει τα λεφτά του στα εξωτερικά, οι οποίοι συνεχίζουν τον χορό της προδοσίας αυτοί οι λιγούριδες μεγάλε επειδή βολεύτηκες σε κάποια θέση ή επειδή τέλος πάντων είσαι ιδεολόγος αριστερός λέμε ρε παιδί μου τώρα της σιριζαϊκής άποψης πιστεύεις ότι θα εργαστούν για σένα δεν μιλάμε για μένα, άσε με μένα χέχε με, χέχε και τη χώρα για σένα μεγάλε τον βολεμένο Πιστεύει ότι αυτό θα σου διεκδικήσει το δίκιο κάποια στιγμή αλήθεια το πιστεύει ακόμη Γι' αυτό λέμε, λέμε ότι αυτή η πολιτική πρέπει να πεθάνει, πρέπει να ξεριζωθεί αυτή η πολιτική, αυτή η πολιτική πρέπει να πεθάνει, να εκτελεστεί στην Ελλάδα. Για να αλλάξει κάτι πρέπει να κυνηγηθεί ανελέητα όποιος ασχολήθηκε έστω και ως αυθυσοκολητής με την πολιτική τα τελευταία 40-50 χρόνια. Δεν υπάρχει άλλη λύση, μεγάλε. Όσο σκληρό και ακραίο και αν το ακού αυτό και θα βάλει αμέσω στις ταμπέλες, τόσο μίζερο μυαλό έχεις και τόσο λιγούρικο σαν το βουλευτή σου. Αμέσω θα κολλήσεις ταμπέλα. Πρέπει να κυνηγηθεί ενελέητα. Αυτοί όλοι πρέπει να ζευτούν στο ημί, στον κάμπο τη Θεσσαλία, στον κάμπο τη Σάρτα. Αλλιώς, μεγάλε, αλέξη, δεν αλλάζει η κατάσταση. Εντάξει, όχι ότι θέλει να την αλλάξει, εσύ. Δεν δείχνει. Δεν υπάρχουν δείγματα ότι θέλει να αλλάξει την κατάσταση. Αλλά με αυτά τα λιγούρια, επαναλαμβάνω. Εντάξει, τα προηγούμενα τα λιγούρια τα ξέραμε. Εντά, καμία αντίρρηση, τα ζήσαμε 70 χρόνια. Τα παρακρατικά λιγούρια τη γαλάζιας και πράσινη στρούγκα. Με τα καινούρια λιγούρια τώρα τι να αλλάξει. Τι ακριβώ να αλλάξει. Τι περιμένει να αλλάξει. Απευθύνομαι σε εσένα, φίλε μου, που πιστεύει ότι είσαι αφάνατο, ότι. Εντάξει, έχεις το μισθό σου, είσαι βολεμένος, είσαι ιδεολόγος, άστος τους άλλους. Είναι πεταμένοι στον κεάδα. Οπότε, καλείστε εσείς οι λίγοι να αντιμετωπίσετε ένα καινούργιο είδος λιγούριδων. Τους αριστερολιγούριδες. Σ' όλες τους τομείς της ζωής πια. Κατά τέλα, κυρία μου και κυριέ μου, ο Θείας σου συνεχίζει. Η χώρα είναι τελειωμένη, οριστικά. Τελειωμένη, οριστικά, έτσι, δεν μπορείς, δηλαδή σου προκαλεί θλίψη οι δηλώσει αυτής της κυρίας για τους μετανάστες της συζύγου του Δρίτσα η οποία είναι και οι δυο υπουργοί πια είναι τόσο αριστεροί που γίνονται και οι δυο υπουργοί να βγάζουν δυο μεροκάματα οι άνθρωποι. οι, οι, οι δηλώσει της για τους μετανάστες που αφέθηκαν ελεύθεροι από τα κέντρα τα ονομαζόμενα κέντρα κράτηση. δεν στέκουν σε καμία λογική δεν, δεν, μπορούν, δεν μπορούν να χωρέσουν σε ανθρώπινο, σε ανθρώπινο μυαλό και η λύπη μεγαλώνει διότι η κυρία είναι και η μεγάλη γυναίκα έτσι ε, δηλαδή υποτίθεται ότι το, το γύρας φέρνει και την πύρα την πύρα τη φέρνει σίγουρα την πύρα όμως οι δηλώσει της πραγματικά δηλαδή δεν μπορείς να γελάσεις πια <τλουσική> αυτά, αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν ούτε, ούτε δεν θα μπορούσε να τα σκεφτεί ούτε ο World Disney φτιάχνοντα το Mickey Mouse Και άλλα τέτοια Ικονογραφημένα κλασικά ε, Όπως επίσης Κυρία μου και κυρία μου Ο Θίασος, ο καινούριος Με το αριστερό πρόσημο Εργάζεται πυρετοδός Για την τελική, για την ε, ουσιαστική παράδοση Αυτό το, Θα το διαπιστώσατε όλοι χθε Στις χαρές και στα πανηγύρια Στις φωτογραφίες με τον στο και τις υπογραφές που πέσανε με τον ΟΣΑ για το σύμφωνο. Ποιο είναι το σύμφωνο λοιπόν, ποιες είναι οι λεπτομέρειες του σύμφωνου τι υπέγραψε, τι είναι αυτό το αόριστο περί του ΟΣΑ, όλοι έρχονται να μας προσφέρουν μια τεχνογνωσία. Οι Γερμανοί μας στείλανε τον, ε, ε, πώς τον είναι το ακόμα και το Φούχτελ και κάποιου το, τον άλλον εκεί το, το, με το e-force force, να μας προσφέρουν τεχνογνωσία όλοι έρχονται να μας δώσουν τεχνογνωσία και είναι τόσο καλοί οι οποίοι δεν θέλουν κανένα αντάλλαγμα καταλάβες, κανένα αντάλλαγμα τεχνογνωσία λοιπόν θα βοηθήσει λέει ο ΟΣΑ στην κοινωνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα και θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα χτυπώντα τα μονοπόλια ο ΟΣΑ κυρία μου και κυριέ Κουραστικό στα γίνω και θα σας πω Ότι την πρώτη φορά Η πρώτη φορά που ήρθε ο Ωσάς στην Ελλάδα Ήρθε από τις παρακρατικές Μετεμφυλιακές κυβερνήσεις Του 4852 Λοιπόν με την Ονομασία ξέρω εγώ Μάρσαλ ε, ε, Πακέτα πως τα λέγανε Βοήθεια Μάρσαλ και όλα αυτά τα πράγματα Ήρθε, καταστάθηκε Έφτιαξε την κατάσταση εγκατέστησε τους παρακρατικούς κυβερνήτες στην Ελλάδα λοιπόν ε, το κόκαλο για τη χώρα τα ξανάπαμε ήταν ότι σε αυτή τη δεκαετία έφτασε στο τέλος της δεκαετίας του 50 να ξεπεράσει την Ιαπωνία σε ρυθμούς ανάπτυξης η παγίδα όμως ήταν μία και ε, όχι η παγίδα το αποτέλεσμα ήταν ένα και μοναδικό για το λαό τον ίδιο δεν έγινε τίποτε τα χρήματα δόθηκαν σε ολίγε οικογένειες οι ολίγες οικογένειες οι μέχρι σήμερα. Δημιούργησαν αυτό που δημιούργησαν και την κατάσταση η οποία επικράτησε 70 χρόνια τώρα, αυτό είναι ο ΟΣΑ, τον οποίο για δεύτερη φορά φέρνει η κυβέρνηση με αριστερό πρόσημο στην Ελλάδα. Εφόσον εσύ τώρα, ω τακτοποιημένο άνθρωπο, ε, πιστεύει ότι ο ΩΣΑ θα σου φέρει τεχνογνωσία και θα βοηθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα και θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, ο ΩΣΑ, προσέξτε, χτυπώντα τα μονοπόλια, δηλαδή ο Αγγελόπουλο ήταν ένα μονοπόλιο στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε τότε Με τα Μάρσαλ και αυτά Λοιπόν, ποια μονοπόλια να χτυπήσει Και όλα αυτά κυρία μου και κυρία μου Είναι τόσο καλοί άνθρωποι Ούτε χριστιανοί να ήτανε. Τα κάνουν χωρίς κανένα όφελος Ο γεγονός λοιπόν πάντω είναι Ότι ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε χθες Και μέσα σε χαρές και πανηγύρια Ο Ωσα έρχεται Ήρθε μάλλον Οπότε Θα πούμε ότι ίσως οι αντιδράσεις του Βερολίνου είναι για το δεύτερο παίχτη που μπαίνει στο φαγητό σε αυτή την έρμη χώρα εδώ πέρα διότι τα θέλουν αποκλειστικά για αυτούς και τα αφεντικά τους οι Βερολινέζοι Τώρα για τον Γκουρία σας έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές τι μπουμπούκι είναι τι προβλήματα δημιουργούν σε χώρε, όπως η Αίγυπτος ας πούμε παραδείγματο χάρη και μετά πηγαίνουν να τη σώσουν Αυτό είναι ο Οσά και ο πε Λοιπόν, όλα τα άλλα Όλα τα άλλα, Τα οποία παρουσιάζουν οι θαυμαστές Της ε, αριστερής διακυβέρνησης Και το ότι θα λυθούν τα προβλήματα Και όλα αυτά Είναι Σαπουνόφουσκες Είναι να το πούμε ομά Ψέματα Με όσα και η Ευρώπη Ελευθερία Και ανεξάρτητο κράτος δεν υπάρχει Παρακαλώ Καλή σας μέρα! Μου θυμίζει ο κύριος τηλεαγροάτης ότι όταν ε, ο Σαμαράς έβαλε θέμα ο ΩΣΑ στην Ελληνική Βουλή, το πάλε ποτέ όταν ήταν πρωθυπουργό, ο κύριος Τσίπρας οριότανε ότι βάζετε τη θηλιά στον ελληνικό λαό και φέρνετε τη ε, την ακραία φιλελεύθερη κατάσταση και τα λιμπάν και τα λιμπάνια. Επαναλαμβάνομαι κύρια τη μου, είναι διαφορετικό όταν το κάνουν οι άλλοι και διαφορετικό όταν το κάνουμε εμεί. Όταν το κάνουμε εμείς Δεν είναι ούτε ναζιστικό Ούτε φασιστικό Ούτε αντιδημοκρατικό Είναι τίμιο και ηθικό Διότι το κάνουμε εμείς Πάντως γεγονό είναι Αφού τελειώσαν τα πανηγύρια Και οι υπογραφές με τον ΟΣΑ Καλώ τα παιδιά λοιπόν Ήρθε με λίγα λόγια μεγάλη Ήρθε η Ούντρα το καταλαβαίνεις Αυτό όταν έκανε ένα μεγαλύτερο τι, τι ήταν η Ούντρα Τι ήταν η Ούντρα Καλώς ήρθε το δολάριο. Ναι μπράβο Λοιπόν Αφού τελειώσαν λοιπόν τα πανηγύρια Σήμερα ο κύριος Τσίπρας Θα συναντηθεί με τον αδερφοπιτό του Τον κουλιτό του τον Γιούγκερ Το Γιούγκερ το για τον οποίο σκίστηκε Να τον κάνει εκεί πέρα πρόεδρα Θα θυμόσαστε τα λέγαμε Και από αυτό το μικρόφωνο Και ο Γιούγκερ μεγάλε να μάθει στο μεγάλο μυστικό Θα παίξει το ρόλο Του διαμεσολαβητή Μεταξύ της δίθεν σκληρής Γερμανίας και της αντιδραστικής Ελλάδας για να τα βρουν εάν πιστεύει, αγαπητέ μου φίλε και αγαπητοί μου φίλοι ότι γίνεται πολιτική και θα βρει μεροκάματο ο... ο άνεργος και ο σφαγμένος αυτή τη στιγμή με πολιτικές τύπου θα κατάσχω την περιουσία του Ιστιντού του Γκέτε και ότι μας χρωστάτε λεφτά γιατί μας σφάξαν στο δίστομο και αλλού Πλανάσαι πλάνε νικτράν Αλλά νομίζω Ότι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση Δεν πλανά σε πλάνε νικτράν Απλά κοιτάς την πάρτη σου Το τομαράκι σου πω να σ' το πω Οπότε λοιπόν σήμερα ε, Έχει συνάντηση Με το Γιούγκε <Και> Κυρία μου και κυριέ μου Πρέπει να Αυτή η κοινωνία όπως είπαμε Αν θελήσει να αλλάξει τα πράγματα Να τα αλλάξει μόνη τη. Με, με αυτή την πολιτική και αυτούς τους πολιτικούς που την υπηρετούν το, το πράγμα χώνεται πιο βαθιά στο βούρκο ο, ο lifestyle Γιάννη ε, Γιάννη με ένα νυ Υπουργός, ήρωας και τα λοιπά. βασιλικός γαμπρός γιατί κυρία Στράτου μιλάμε για πολύ φράγκο έτσι μιλάμε για πολύ φράγκο τώρα σου λέω ναι. Φωτογραφήθηκε λοιπόν με τη σύζυγο και για το Life in style περιοδικό παρήμαatch. Παρήμαatch, να το καταλάβετε. Με τη σύζυγο. Αν πώ. Η Ζωήτσα Κωνσταντοπούλου φωτογραφήθηκε για το περιοδικό. Ο Μπουμπούκος με τη γυναίκα του φωτογραφίζονται για τα περιοδικά. Ο Βαρουφάκη με τη γυναίκα, ο μάλλον με τη γυναίκα του φωτογραφίζονται για τα περιοδικά. Και σε ρωτάω, ρε Μαγάλε. Τόση ανάγκη έχεις... Εντάξει καταλαβαίνω την ανάγκη των ανδρών ή των γυναικών να δούμε τους κυλιακούς Του μπραντουτ πώ το λένε Ή την ανάγκη ημών των ανδρών να δούμε τις γλουτιές περιοχές της Μόνικας Μπελούτσι Αλλά τόση ανάγκη έχεις να δεις τη χλίδα που ζει ο κυβερνήτη σου Έχεις τόση ανάγκη να δεις τη χλίδα που ζει ο κυβερνήτη σου Γιατί αυτό σου παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή Σε φτείνουν κατά μουτρα με αυτές τις ιστορίε. Και σου λένε, Πόπολο, πάρε το, εκεί το κόκαλο γλίπιστο. Εμεί είμαστε εδώ. Δηλαδή, αυτό, εντάξει, μην με παρεξηγήσει, δεν είναι κυβερνήτη, αχειράνθρωπο είναι. Αλλά όπω έχουμε μάτα ξαναείπει, του αχειρανθρώπου η πραγματική εξουσία του πληρώνει καλά για να κάνει κάνουν, κάνουν τη δουλειά τη. Είναι πολλοί τομεί. Δεν μπορεί να είναι παντού αυτή η εξουσία, έτσι δεν είναι. Ένα από αυτού λοιπόν, ο κύριο Γιάννη, βαρουφάκι, wow. Φωτογραφήθηκε με τη σύζυγο και φόντο την Ακρόπολη με τα φαγιά εκεί. Βρείτε τα στο Ιντερνετ, στο τραπέζι, ακριβώ σαν αυτά που ψάχνει, αγαπημένοι μου συνταξιούχε. Στου κάδου, άδεια μπουκάλια λαδιού, να στάξει πέντε σταγόνε για να τη βγάλει και αύριο. Ακριβώ ίδια είναι η κατάσταση. Φαντάζομαι ότι θα είσαι ένα από αυτού που τον ψήφισαν, γιατί 180.000 ψήφοι δεν μαζεύονται εύκολα. 180.000 ψήφοι είναι κόμμα. Μπαίνει μόνο στη. Κόμμα, στη Βουλή μόνος ring, hands, Το έτερο μέλος του Θεάσου Το πρωταγωνιστικό θα έλεγα Γιατί το δευτεραγωνιστικό το κρατάνε Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα Με τους υποτακτικούς γερμανοτσολιάδες Το πρωταγωνιστικό Μέλος του Θεάσου Ένα από τα πρωταγωνιστικά μέλη του Θεάσου Ο κύριος Σόιμπλε Αφού διόρθωσαν οι Γερμανοί Λέει την μετάφραση Δεν τον είπε αφελή τον Γιάννη μα, λοιπόν, μα είπε και ότι προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του, αλλά δεν βοηθάει η Αθήνα. Μάλιστα, μάλλον ο κύριο Σόιμπλε τσαντίστηκε γιατί την Τετράικα, η οποία τώρα δεν είναι, πως τη λέμε, κλιμάκιο ε, συνεργείο, ε, όχι κατεδαφίσεω, επισκευή, κάπω έτσι την Τρόικα. Είπαμε ότι αλλάξαμε όνομα τώρα, είναι Τετράικα, ήρθε κι άλλο Τετράικο. Λοιπόν, του πήγαμε στο Χίλτον, μάθαμε χθε. Και μάλλον γι' αυτό τσαντίστηκε αντίστηκε ο φίλος μας ο Σόιμπλε Λοιπόν και δεν τον βοηθάει η Αθήνα να κρατήσει την ψυχραιμία Δηλαδή όπως μας είπε και ο Γιάννη Ο οποίος ήταν σε όλα τα κανάλια χθε, Έπαιζε σε όλα τα κανάλια ο Γιάννη Θα πάθετε overdose από Γιάννη τελικά Σου λέω θα τον βλέπετε και θα κάνετε εμετό Όπως κάνανε ακόμη και οι δεξοί ε, με τον Μπουμπούκο Λοιπόν μας είπε ότι δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι τώρα που τους λέει η τετράικα Forget it Γιάννης και το φουρκιτάρουν αυτοί Είναι τύποι οι οποίοι κάνουν διαπραγμάτευση Ναι Και τώρα θα την κάνουν στο Χίλτον μεγάλε Δεν θα την κάνουν στα Υπουργεία αυτοί, Αυτές είναι τεράστιες αλλαγές Αυτά είναι, αυτή, είναι Αυτά είναι, είναι τελειωμένα Δηλαδή έχει αλλάξει η κατάσταση Πώς θα το εξηγήσω δηλαδή Πως είπαμε θα τη λέμε τώρα την ε, Τρόικα η οποία έγινε τετράικα ε, Εργαλείο από κατάστασης ξέρω εγώ και τα λιμάν Κάπως θα τη λέμε Ας της δώσουμε εμείς ένα όνομα μεταξύ μας Ας την πούμε δονητή Ξέρω εγώ τι να σου πω Μπορείστε Καλώς το παλιγάρι Τι Τι έγινε Τι έγινε Βγήκε το, δεν είδε προχθέ η Γιούρομπαντ νομίζω έβγαλε πρώτη κατοικία στο Μενίδι νομίζω. Του το έβγαλε το ανθρώπου Ναι, ναι, ναι, τι τροπολογία να περάσουν. Ναι, έτσι είναι. Όχι, προχθέ πρώτη κατοικία σε την εκφυστηριά μια χαρά, όλα διορθωθήκαν. Ακριβώς. Ακριβώς. Άσαι καλά. Έλα, ε, κοίτα, η, η κατοικία δεν ήταν αριστερή. Μάλλον ήταν ε, ε, του μεγάλου κεφαλαίου. Και την ε, κυνήγησαν. Προχθές, νομίζω, α, ακριβώς προχθές. Αν όχι προχθές, αντίπαρα παραπροχθές, βγήκε πρώτη κατοικία σε πληστηριασμό. Τι, α, ας το τι λένε, αγαπητέ μου. Το τι λένε για να κάνουν εντύπωση μπροστά στις κάμερες, είναι αλλά μερικές φορές σου λέω είναι σαν να ακούς αυτή την κυρία τώρα που ασχολείται εκεί με τους μετανάστες με το Υπουργείο είναι πραγματικά δηλαδή να βάζεις τα κλάματα λοιπόν κυρία μου και κυρία μου μόλις ήρθε η Τετράικα η πως την είπαμε ξέρω εγώ δονητή πως να την πλέμε κάπως, βρήκε την πρώτη τρύπα στον προϋπολογισμό τι σημαίνει αυτό τώρα ότι και τα προηγούμενα Θυμόσαστε που λέγαμε αμάν αυτές οι τρύπε πόσο ξεχυλωμένες είναι και από τι υλικό είναι που ξεχυλώνουν συνέχεια. Γιατί βρίσκαν συνέχεια τρύπε. Ε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, τι κάναν τότε, ζήταγαν άμεσα πρόσθετα μέτρα. Οπότε λοιπόν θα ζητήσουν διορθωτικά μέτρα για την τρύπα ή τρα... τετράικα, άμεσα. Κατάλαβες, διότι θα τα πάει τα στοιχεία η τετράικα στις Μπροσέλες. Πώ το είπαμε χτε, Brussels Group. Ε, δεν θα τη λέμε, δε. Brussels Group. Πώ το λέγατε. Τέλο πάντων, μπερδευτήκαμε κιόλα με του όρου. Ε, εξάλλου γι' αυτό ο Γιάννη μα τα λέει με αυσάφεια, όπω του Εβραίου, για να κερδίζει πάντα. Κυρία μου και κυρία μου, και αγαπημένο Μεγρινόπουλο, σήμερα πρέπει να σε διαπερνάνε ρήγη συγκινήσεω. Σήμερα πρέπει να καθίσει τουλάχιστον 4 ώρε προσοχή. Ουρκίζεται ο Πάκιας Πρόεδρος Αποκτάς ένα Καινούριο πρόσωπο Μετά τον να ευθυτενεί Πατριώτη Παπούλια Αλλάζει το πρόσωπο της Ελλάδας Γίνεται πιο φωτεινό Ο Πάκης Εύδομος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σήμερα ορκίζεται. Είδατε πόσο ήσυχα πέρασε η κατάσταση Και πως τα καταπίνουμε όλα Αν δεν βγήκαμε τις πρώτες μέρες Αυτό κα... θέλουνε εξάλλου Είπαμε τα διάφορα για τον Πάκια Λοιπόν ο πάκια Σήμερα είναι το πρόσωπο της Ελλάδας Μεγάλε Είναι ο εγγύητη του πολιτεύματος Η Ελλάδα τελικά Είναι μία Α σαν Που έτρωγε τις φαλιάδε από τον Κασιδιάρη Παρόντος του Πάκια Και την υπε... σηκώθηκε ο Πάκιας Να την υπερασπιστεί Τόσο λοιπόν, Αυτό σήμερα λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Η Ελλάδα Αλλάζει κοστούμι Αλλάζει πρόσωπο Το δημοκρατικό πρόσωπο του Πάκη Πρόερος δημοκρατίας Ο Πάκι, κυρία μου και κυριέ μου Γεγονός πάντω είναι Αγαπητέ μου Σιριζέ Απευθύνομαι σε σένα Ότι τα πρόσωπα τα οποία μας έχεις φορέσει Με το πρόσημο της αριστεράς Τύπου Βαρουφάκη Και τύπου Παναρίτη Την ξέχασε στην Παναρίτη Κυπουρός την είχε φυτέψει η Παγκόσμια Τράπεζα με τον Γιουργάκη του Παπαντρέου στο Επικρατείας, αφού μας είπε ότι δεν νιώθω καθόλου ελληνίδα, εγώ είμαι Αμερικάνα, έκανε τα δικά της με τον Γιουργάκη του Παπαντρέου, υπέγραψε όλα τα μνημόνια και τώρα ήρθε με αριστερό πρόσημο και είναι σύμβουλος του Βαρουφάκη. Σα έχουμε γράψει και ένα σχετικό αρθράκι στον τοίχο, μπείτε και διαβάστε το, για τα δάνεια που έδινε η Παναρίτη στι χώρε. Η Παναρίτη έδινε δάνεια στι χώρες Και είναι έξαλλη τώρα, κυρία μου και κυρία μου, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μίλησε στον Τυρί, στο κολέγιο. Ναι, τώρα σου λέω. Άμα δεν μιλήσει στον Τυρί, η Παναρίτη, ποιο θα μιλήσει. Και είπε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμπεριφέρεται απαξιωτικά στην Ελλάδα. Όταν υπέγραφε, κυρία Παναρίτη μου, και ήρθε εδώ, και, και είχε έρθει και είσαι ακόμα υπάλληλο αυτών των εγκληματικών διεθνών οργανισμών δεν σε πείραζε που ξεφτελίζαν αυτή τη χώρα τώρα σε πειράζει Έγινε ξαφνικά αριστερή και σε πονάνε όλα <Κι> Αλέξη μου γι' αυτό λέμε ότι και να λέγαμε ότι έχεις τη διάθεση δεν θα μπορούσαμε να το πιστέψουμε με τα πρόσωπα που σε περιτριγυρίζουν αλλά και τα πρόσωπα τα οποία έχει τοποθετήσει Φαντάζομαι όχι εσύ, σε αναγκάσαν να τοποθετήσεις, τα διεθνή κοράκια, οι διεθνείς εγκληματίες που λέγονται παγκόσμιες τράπεζες, ευρωπαϊκές τράπεζες και άλλοι οι οποίοι είναι πίσω από αυτούς. Αλλιώς δεν φαντάζομαι ότι εσύ τώρα παιδί της αριστεράς θα είχες υπουργούς βαροφάκιδες, υπουργούς ε, παναρίτιδες και άλλα τέτοια προσώπατα. Λέω με το φτωχό μου το μυαλό ρε παιδί μου, κάνω ένα, ε, μια σκέψη κι εγώ. Επιτε μεταξύ μισκάντε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι έτοιμο να ξαναβοηθήσει την Ελλάδα πάντα αφιλοκερδός, ως καλός χριστιανός θα το κάνει μετά την αποπληρωμή του πρώτου δανείου, η οποία θα γίνει το Μάρτιο του 2016 του χρόνου, δηλαδή μεγάλη. Είναι έτοιμα τα παιδιά να σου δοκούν κι άλλα λεφτά. <Τι> τα πακέτα τα οποία σηκώνουν από την Ελλάδα και τα κέρδη τα οποία έχουν αυτοί, αυτοί οι διεθνείς εγκληματίες, οι οποίοι λέγονται. Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, Γερμανία Έχουν πρόσωπο είναι, προ, αυτά είναι, είναι πρόσωπα, είναι οργανισμοί τους Ξέρεις ποιοι είναι Είναι τεράστια αγαπητέ μου Γι' αυτό και ασχολούνται με αυτή την τελεία Σηκώνουν τεράστια ποσά Σηκώνουν τεράστια ποσά Πέραν του ότι έχουν, Αν όχι Πάρει, θα πάρουν όλη τη γη πέρα για πέρα και κάνουν ό,τι γουστάρουν λέγεμε ε, συμφωνία με τους αζέρους και άλλες τέτοιες όμορφες καταστάσεις Γι' αυτό λοιπόν ασχολούνται με την τελεία σε μέγεθος οικονομίας Του πλανήτη που λέγεται Ελλάδα Σηκώνουν τεράστια ποσά Όπως το ίδιο κάνουν από την Αίγυπτο και από άλλες χώρες τις οποίες πέβδουν να βοηθήσουν <Το> Αυτά κάνει ο λοιπόν με την παρέα του <Το> Οπότε ετοιμάσουν το Χριστιανικό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι έτοιμο να σε ξαναβοηθήσει πάλι <Το> Μπορείστε παρακαλώ <Το> Αχα Μπράβο. Μπράβο, ναι ναι. Ναι ναι. <σταλεί> ναι ναι ναι Ναι ναι Έχεις δίκιο ναι. Έχεις δίκιο ότι <σταλεί> αυτή τη σημείωση ναι. ο οσά ο οσά κάπου είναι γραμμένο εκεί στο κόλπο του πηγαίνει μόνο σε τριτοκοσμικές χώρε να βοηθήσει Οπότε με τις υπογραφές που μπήκαν, που μπήκαν χθες στο Παρίσι ε, μεγάλε άρχοντα της κολάσεως είσαι και με τη βούλα τριτοκοσμική χώρα Κατάλαβες ε, Εκείνο το οποίο πετύχανε, και πετύχανε Εκείνο το οποίο Φτιάξανε αυτή τη στιγμή αγαπητέ μου Είναι να δημιουργήσουν αυτά τα λόμπι Τα λένε και λόμπι ξέρεις τώρα Ο Μπρομπαμίτσος τώρα Στον καφενείο Είναι ή ευροσκεπτικιστής Ή ευρωπαϊστής Κάνανε αυτά τα λόμπι mm. Μέσα εδώ στην Ελλάδα έχουν φωνές Λιγούριδων Ευρολιγούριδων Ευρωπαίων σε εισαγωγικά Τώρα έτσι Οι οποίοι έχουν χωρίσει την κατάσταση Επειδή δεν έχουν επιχειρήματα Καλά δεν μιλάμε για ιδεολογία Να μιλήσουν Μιλάνε για το λόμπι της Δραχμής <Συγε> Όποιος είναι εναντίον τους είναι με το λόμπι της Δραχμής αυτή είναι με το λόμπι του Ευρώ Κυρία μου και κυρία μου Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα Ότι κανένας από αυτούς Δεν είναι με το λόμπι της ελευθερίας Για να μιλάμε στη γλώσσα τους δεν είναι με το λόμπι της ελευθερίας Διότι και οι δύο παρατάξεις Στις οποίες ανήκουν και δημιουργηθήκαν Τους ταΐζουν με κάποια κόκαλα Διότι για να ανήκεις Να μιλήσουμε και πάλι Με τους δικούς τους όρους Στο λόμπι της ελευθερίας Πρέπει να έχεις μεγάλα Να σα το πω ποντιακά Κάκαλα Να μην υπολογίζεις τίποτε Και κανέναν Παρά μόνο αυτό που σου λέει η συνείδησή σου, η κοινωνική δικαιοσύνη και η πατρίδα σου. Σωτηρία λοιπόν θα υπάρξει, κυρία μου και κυριέ μου, με όποιο πρόσημο και αν έχεις μπροστά, γαλαζοπράσινη ή όχι στρούγγα, αριστερή ή όχι, σωτηρία θα υπάρξει όταν θα κάνεις ουρές για να μπεις στο λόμπι της ελευθερίας. Μόνο τότε. Πάντω, αγαπημένοι μου Έλληνα και Ελληνίδα και Ελληνόπουλο Ο Ισλανδός Πρωθυπουργός, αυτός ο Μιαρός εκεί πάνω Λοιπόν, θυμόσαστε που είχε κάνει την κίνηση και σούταρε τις τράπεζες που πλησ, πληστηριαζαν σπίτια Λοιπόν, απέσυρε την υποψηφιότητα της ε, Ισλανδίας για ένταξη στην ενομένη ΕΕ. Ευρώπη Τι να κάνουμε ρε με αυτός λέει, αυτοί θα μας καταπιούνε ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση του 2009 κατέστρεψε τους Ισλανδούς υπέρ των τραπεζών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είχε κάνει και έντεση να μπει στην Ευρώπη, ΕΕ. μη, μη και λείψει η Ευρώπη, ΕΕ, το τέταρτο Ράιχ από πουθενά για να σου λέει, να τη σώσουν, τη Ισλανδία από την κρίση Ε λοιπόν την απέσαιρε, αε παρατίστε μας ρε λέει Ρε αε φευγάτε από εδώ ρε Φευγάτε ρε τέταρτο Ράιχ από εδώ Ε λοιπόν την απέσαιρε την υποψηφιότητα της. Δεν θέλει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να τις κάνουν τις διαπραγματεύσεις. Αυτοί έφαγαν και τρώνε κόσμο. Θα μας καταπιούν και εμάς είπαν οι Ισλανδία. Όπως καταπίνουν τις ρέγγες μας. Ορίστε. Τι έγραψα ο άνθρωπος Μάλιστα Λοιπόν μπείτε αυτά, αυτά Αυτά σας τα έχουμε Την είδηση όπως να μην γίνουμε κοραστικός Όπως εμείς Λέμε ότι πρέπει να είναι Σας τα βάζουμε στον τοίχο Όποιοι από εσά θέλετε μπείτε διαβάσατε Βαράτε στο google Στον τοίχο.com Και θα βρεθείτε πάνω στα άρθρα Παρακαλώ Έλα Καλώ Μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι εξήκωτο. <Σιναι> Φίλε μου, είναι και ο Θεός δικός τους, μην αντακίνεσαι σ' αυτό. Είναι και ο Θεός, εγγραφιά. <Σιναι> Λέει λοιπόν ο φίλος μας, ο Βαγγέλης από την Πρέβεζα, ο Θεός θα μας φυλάει. Μην περιμένει όταν από το Θεό. <ΣΣΣΣ> δικός τους είναι και ο Θεός. Αυτοί είναι ικανοί να εκβιάζουν μέχρι και το Θεό. Άκω σου λέω. Άκου πως το λέω δηλαδή Το σούταρε λοιπόν ο Ισλανδός Άστε στο διάλαμο δωρελε Απαρατήστε μας λέρε Α γίνεται να μπείτε εδώ μέσα να μας ξεσκίσετε Κατάλαβες ευρωπαϊστή μου πως σε λένε ε, Που ανήκει στο λόμπι Έμαθες και το λόμπι Σαν κάτι άχρηστους εδώ Τοπικούς άρχοντες Οι οποίοι είχαν μάθει Του το, το, το, το, το business plan, το plan Πως το λέγανε γάμο Κάποιος του είπε Σε αυτά τα πληρωμένα σεμινάρια που κάνουν ε, Το master plan ναι. Σε αυτά τα πληρωμένα σεμινάρια που φέρναν εδώ Τις πασοκικέ εταιρίες ξέρετε Κάποιος από αυτούς λοιπόν τους εκεί, Τους είπε το, Για κάτι για master plan Το τσάκωσαν εδώ οι πτσάδες. Υπάρχουν μάστιρ μπλάν Υπάρχουν μάστιρ μπλάν Ούτε καταλάβαιναν τι έλεγαν <laughs> Αυτοί λοιπόν αυτή Και την πόλη και τον νομό Και τον παραπέρα νομό έτσι Και τον παρακήθεν νομό Δεν είναι τοπικό το φαινόμενο Είναι πανελλαδικό Είχαν μάστιρ <laughs> ναι. μπλάν Τώρα αυτή βέβαια τώρα θα περάσει 11 παρά 10 παρά 5 <laughs> Θα περάσει εδώ ο πασιόκ μεγάλος Με το Όχι μάστιρ μπλάν κι αυτός και κάθονται λοιπόν τρώνε από, το, από τα κλεμμένα και είναι αυτοί τους οποίους έπρεπε να κυνηγήσει πρώτος η αριστερά διακυβέρνηση αλλά αυτοί πήγαν και εντάχθηκαν πρώτοι με την αριστερά διακυβέρνηση με σύλληψες έτσι Κυρία μου και κυρία μου μεγάλη τώρα πρόσεξε εκτός από Ρουφιάνο εκτός από Ρουφιάνο, σε κάρουνε και τζογαδόρο. εντάξει θα γίνει ο Ρουφιάνος του Βαρουφιανάκη λοιπόν θα γίνεις και τζουγαδόρο, θα γίνεται λουταρία όπως είπαμε τι αποδείξει, θα μαζεύει και θα κερδίζετε δώρα μεγάλα μέχρι 10.000 ευρώ wow. <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> θυμάμαι την ιστορία που μου, μου... μου ομολογούσε ο την ιστορία μια ιστορία της, ενός κουκουλοφόρου της κατοχής ο... του οποίου η ζωή ήταν εκείνη την εποχή, μπαρμπότη, κουκούλα και. Ρουφιάνια, κουκούλα. Λοιπόν. Μάλιστα κάποια στιγμή, επειδή η Γερμανοί πήγαινε και κατέδιδε με την κουκούλα τους του ανθρώπου, του δίνανε καμιά κονσέρβα, ό,τι δίνανε στον κάθε ρουφιάνο δηλαδή, του ζήτησε λεφτά γιατί ήθελε να παίξει μπαρμπούτι. Λοιπόν. Και τον τσακίσανε στο ξύλο. Κατάλαβε. Τέτοιο ήταν το πάθο του. Ακριβώ λοιπόν, σαν τους γερμανοτσολιάδες κοκουλοφόρου τη κατοχή προσπαθούν αυτή τη στιγμή να μετατρέψουν σε ένα λαό, ένα λαό σε ρουφιάνους και τζουγαδόρου με λοταρίες και αποδείξεις να κερδίζεις δώρα μέχρι 10.000 ευρώ το δυστύχημα αγαπητέ μου είναι ότι βρίσκουν ευίκο αότα ε, βρίσκουν ευίκο αότα και τα κάνουν αυτά η δάλλος δεν θα έβρισκε ο παδούς εν μια ανοιχτή ούτε ποτάμις ούτε ο τζήμερος, ούτε κάθε τέτοιο προσώπατο από αυτά τα γελία τα οποία για μία ακόμη φορά θέλουν να σε σώσουν. Εντάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα. Και κάποια στιγμή, αυτό που αποκαλεί ή νομίζεις ότι έχει εγκέφαλο, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί. Δεν μπορεί να σε καλούνε να γίνεις ορουφιάνος και τζουγαδόρος για να επιβιώσεις. Και να πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται, έχουν, έχουν μέσα τους αξιοπρέπεια, λογική, εθνική ε, αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη και τέτοια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται Κατάλαβες Σου λέω και πάλι είναι, είναι δυστυχία Να ας πούμε Ένα από αυτά τα, τα Τα εγκάθετα Λοιπόν του συστήματος Ο Θεοδωράκης Όσοι λέει ζητούν τις γερμανικές αποζημιώσεις Είναι φασίστες ε, Ο Θεοδωράκης το από αυτό Ο Ποταμίσιος Κατάλαβε και τον Υπουργό Δικαιοσύνη που είναι έτοιμο να υπογράψει να κατάσχει την περιουσία του γερμανικού δημοσίου, τον είπε γερμανοθρεμένο που φορά φουστανέλα. Προσέξτε, αυτά τα λέει ο Θεοδωράκη, αγαπητέ μου. Ο Θεοδωράκης ο οποίο πήρε χιλιάδε ψηφοφόρου, ε, Δεν πρέπει λίγο ψηφοφόροι του Θεοδωράκη κάποια στιγμή, ό,τι και αν κάνει τη ζωή σου, να, να, να βάλει μπροστά κάτι από κάπου προέρχεσαι, από κάποια οικογένεια προέρχεσαι. Κάτι κάτι Κάποιο κύτταρο έχεις Δεν πρέπει δηλαδή Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα να τα ακούς Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα Δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν Και όμως κυρία μου και κυρία μου Είπαμε ότι είναι άπατο το βαρέλι Άπατο το βαρέλι και η λάσπη ε, Δεν τελειώνει με τίποτε Είναι ακριβώς ο εγκέφαλός τους Χειμένος στην κοινωνία Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα Ο Θοδωράκης Α είναι με το λόμπι του ευρώ Μπράβο είναι ευρωπαϊστής Δεν κάνει χωρίς Ευρώπη Και χωρίς μπόμπολα Αφού είναι ο μπόμπολας ευρωπαϊστής Ναι κατάλαβες Λοιπόν κατάλαβες φίλε μου είναι, Τώρα εσύ σε ποιο λόμπι είσαι για να ξέρω Είσαι σε λόμπι Φα, Φαντάζομαι τον Μπερμπαμίτσο Πάνω να πετάγεται στο καφέ Άρα εγώ είμαι με το λόμπρε Είμαι με το λόμπρε <laughs> Κυρία μου και κυρία μου Ωρίστε παρακαλώ εσύ δεν είσαι με το Λόμπι Είσαι лугай και Λούμπα Ά είσαι европейст. είσαι τι είσαι Τι είσαι ευρωπαϊστής Το κάθε κιταρά σου Έλα για για για Κοίτα μεγάλε είσαι ευρωπαϊστής Μη γίνεις ευρωπαϊστής διότι οι ευρωπαϊστές ξέρεις έχουν εθνικό ύμνο εκείνο το παλιό το τραγουδάκι του πώ το λένε μωρέ του μεταξύ του εκείνο, το πολύ το τάκα τάκα κάνει το παιδί ευρωπαϊστάκα <laughs> κατάλαβες. <laughs> δεν κατάλαβες δεν το πω έτσι <χω> λοιπόν επαναλαμβάνω θα γίνω ο κουραστικός όταν θα κάνετε ουρέ και θα στριμώχνεστε για το λόμπι τη ελευθερίας θα, θα αρχίσει να, να φαίνεται ελπίδα Παρακαλώ Καλώς στο φίλο, yeah, τι κάνεις Τι; ναι. oh. ναι. Ε, το είπαμε, αυτό λέγαμε πριν ναι. <ΣΣΣ> ναι. Ναι. Είκαι ακριβώς και μεταξωτές κορδέλες Να σε καλά φίλε Να σε καλά Να σε καλά, καλά Από τη Λευκάδα λοιπόν Ο φίλος μας ε, Τα είπαμε Μάρια πριν Για την ε, Ισλανδία Επαναλαμβάνω Ελληνίδα μου και Ελληνάρα μου Άμα δεν κάνεις ουρές ναι, Στριμόχνεσαι να βαράς τον μπροστινό σου Για να μπεις πρώτο στο λόμπι τη ελευθερίας όχι ελπίδα και αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη δεν θα δεις αλλά μια χαρά θα περνάς τα Παρασκευό σου γλεντώντας λοιπόν εξάλλου αυτό κάνεις μέχρι σήμερα δεν κάνεις τίποτα άλλο χωρίς να σε ενδιαφέρει τίποτα πέρα από το τομαράκι σου και όπως σου σε ένα παλιό άρθρο μπες στον τοίχο και τα το στα τομάρια πολυτελείας το τομαράκι σας άρχισε να βγάζει πώ είναι αυτά τα, πώ τα λένε, ζουνκ -ζουνκ, Πώς ήταν αυτά τι γούνες, μωρέ τα, Τις γούνες πολυτελείας Που Είναι στη Ρωσία, εκείνα, από μένα Τα μίγκ, ναι Το τομάρι σας, είναι τόσο καλοθρεμένο Δεν είστε, ας πούμε, σαν τα τομάρια Της κατοχής, του γερμανοτσολιάδες Οι οποίοι, ε, υπήρχε μία κα, δεν, υπήρε, δεν ήταν καλοθρεμένοι Εσείς τώρα είστε καλοθρεμένοι Και τα τομάρια σας Άρχισαν να, βγα, άρχισαν να βγάζουν γούνα Σα τα Προσέξτε λοιπόν τα τομάρια σας Μη θελήσει κανένας να φτιάξει Καμιά γούνα για την κόμενα Προσέξτε σας λέω τα τομάρια σας Λοιπόν αυτά που λες ελινάρα μου Λοιπόν Και εξάλλου είπαμε Γι' αυτό κάναμε τη δικιά μας εφημερίδα Γι' αυτό κάναμε το δικό μας ραδιόφωνο Βαράτε Στοντίχο.com να τα δείτε Σας τα έχουμε εκεί τις ειδήσεις όπως είναι όχι όπως τις παρουσιάζουν ως δελτία τύπου της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης οι πληρωμένοι, ε, τα πληρωμένα κανάλια, οι πληρωμένες εφημερίδες και όλα αυτά τα πράγματα. Διότι αυτοί δεν κάνουν τίποτα άλλο, επαναλαμβάνω, να μεταφέρουν τα δελτία τύπου. Βγάζει η της αντιπολιτευσης η τα πληρωμενα καναλια οι πληρωμενες εφημεριδες και ολα αυτα τα πραγματα διοτι συναντήθηκε ο κύριος Τσίπρας με τον Κουρία, υπογράψανε, οπό φωτογραφίες και υπογράψανε για τεχνογνωσία. Αυτό είναι δελτίο τύπου. Δεν είναι δ η είδηση είναι διαφορετική για να, για να καταλάβετε τι είναι η είδηση Με συγχωρείτε που σας το λέω, εσείς γνωρίζετε και από δημοσιογραφία Μπείτε στον τοίχο λοιπόν και δείτε πώ είναι η είδηση Η είδηση είναι η είδηση, δεν είναι ούτε αντιπολίτευση ούτε είναι είδηση Ούτε συμφέρον, είναι είδηση Αυτά, λοιπόν που λες, μεγάλε, τι έχουμε λοιπόν Α να ρίξουμε και μια ματιά στους επαναστάτες, παρακαλώ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 Μα καλά είσαι καλά τώρα. Τι ρωτάς κυρία τηλεακροατριά μου. Αυτά είναι για μεγάλα μυαλά αυτά. είναι για το βαρουφάκι, για τον τσίπρα, το για άλλους. Δεν είναι για σένα. Οι εκατό δόσεις όμως πρέπει να τις καταλάβεις να τις πληρώσεις. Κατάλαβες. Αυτά είναι για σένα. Αυτά είναι για σένα χάπατο. Οι εκατό δόσεις και φέρε μας λεφτά. Παρακαλώ. Καλά. <τ'> <problema> <τ'> <Chris> καταλάβεις, μέχρι να καταλάβεις τι είναι τα ολιγοπόλια εσύ, γιατί τα καταλαβαίνει μόνο ο Μπουρία και ο Τσίπρας ο Βαρουφάκης αυτά, και ο φίλος Μοστρατούλης, μέχρι να καταλάβεις τι είναι τα ολιγοπόλια, πέταξε του πλή, που λέμε εμείς εδώ στην Ήπειρο, του ε, θα θυμόσαστε προχθές που βγήκε η, ο φίλος του, του Τσίπρα, ο Γιούγκερ, και είπε να κάνουμε Ευρωπαϊκό Στρατό, τα είχαμε πει ε, λοιπόν που λες μεγάλε, ο, ο Κάμερον, ο Εγγλέζος αντέδρασε Ο Λάουντ, δηλαδή οι Γάλλοι εμ, Την κάνανε με ελευθερά πηδηματάκια Με τουρλωμένο τον ποπό Καταλαβαίνεις τώρα Η χώρα της Δημοκρατίας Η οποία πολέμησε σκληρά το Χίτλερ Τρεις ώρες Στη γραμμή μαζινό Τρεις ώρες Πολέμησε Τουρλωσε τον ποπό και του είπε πέρνα Λοιπόν μεγάλε ε, Μάλιστα ο Κάμερον και, προσκάλεσε και τον Μπούτιν ε, Όχι με συγχωρείς Απέριψε την πρόθεση του, Που, του Πούτινα για τον εορτασμό των 70 χρόνων των συμμάχων Πάντως ε, ε, κατέδρασε με αυτή την ιστορία η μόνη οι οποίοι τίποτα του Μπεκή ψιλογωμένοι είναι οι φίλοι μας οι δημοκράτες οι Γάλλοι Ναι, ναι ε, σου λέω, όπως τα ακούς, τίποτα Ο Αρτίδης του ο Βέρ Άκου ο όνομα τώρα Άντε Χωρίστε Ναι Ναι Ναι Ναι τώρα Είναι ο καινούριος άξονας Ρε παιδί λέει Είναι Γερμανία Αγγλία Γαλλία Με πατερίτσα την Ιταλία Γι' αυτό δεν λένε τιποτα. Η Ιταλία έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα ίσως μεγαλύτερο από την Ισπανία και από την ίδια την... και από τη Γαλλία. Αλλά δεν λένε τίποτα οπότε είναι ο άξονας τώρα είναι 3,5. Είναι Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία με πατερίτσα την Ιταλία. Κατάλαβες γιατί για, για πέρα για Ιαπωνία δεν μπορούν αυτή τη στιγμή. Πάει, αυτοί έχουν μετά τη Φουκοσίμα, είναι για θάνατο όλοι. Οπότε μεγάλη να σου πω τώρα κάτι. Ο Βουβέρχοφστατ, δυάσκολο Βουβέρχοφστατ κούνησε το δάχτυλο στον Αλέξι και το να μην επαναφέρει το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων διότι οι εχθροί έδωσαν τα χέρια πριν χρόνια Για να φτιάξουν από κοινού την Ευρώπη. ΕΕ. Αυτά τα πει ο Βέρχοφστατ Στον Αλέξη Και αν δεν βρεθεί Αλέξης Να πει στον κάθε Βέρχοφστατ Κάθε τέταρτο Ράιχ Άχι στο διάλο ρε μαλάκα Όπως σα το λέω να το πει Μεγάλε λόμπι ελευθερίας Δεν μπορεί να υπάρξει Γι' αυτό λοιπόν Ε παιδί... Είπαμε είπαμε και δει δεν είπαμε σήμερα Λοιπόν κοίταξε να δεις θα βάλω ένα τραγουδάκι, το οποίο δεν έχει παιχθεί ποτέ από τα ραδιόφωνα και θα γυρίσουμε να κλείσουμε, να τα πούμε, να κλείσουμε παρέα, εντάξει, συμφωνήκαμε, Λοιπόν ακούστε το. Όλες οι λέξεις είναι άχρωμες και λίγες είσαι πιο πάνω από όσα ξέρω και μπορώ δεν ζωγραφίζονται τα μέρη που με πήγες ούτε το πόσο με έχει κάνει να χαρώ Όλε οι λέξεις είναι άχρωμες και λίγες είσαι πιο πάνω από όσα ξέρω και μπορώ. εφιλισά της γης το χνούδι στην κορυφή της κορυφής Δεν κλίνεται σ' ένα τραγούδι η δονή τη επαφής. Γι' αυτό δεν θα πλαγιάσω χλόη, στο βελουδένιο σου χαλή. Μην είναι που θα με τρώει, μην είναι η γλυκιά μου αναστολή. όλα μου τα δώσες απλά και μαζεμένα και εγώ σταμάτησα να είμαι πια εγώ. Δεν γυναμένα! ένα εμείς οι δυο γιατί είμαστε ένα με όλη την πλάση και με τον δημιουργό όλα μου τα δώσες απλά και μαζεμένα και εγώ σταμάτησα να είμαι πια εγώ. Είσαι γιατρός και αυτά τα ξέρει. Είμαστε και αυτά τα ζω. Είναι ωραίο να υποφέρεις, Όσο κι αν φαίνεται, χάσω. Αυτό που ανάσα να λατρεύω υπεροχώ αλλά πολύ και τρομαγμένο δραπετεύω πριν φτάσω στη υπερβολή. εδώ ακούσαμε το Γιώργο Τοσάρη. το Σάρη, του ξέρετε σίγουρα από τη... τις Δαλίκες the... αλλά έχει πει και άλλα πολύ όμορφα τραγούδια. Mm -hmm. τον ακούσαμε στη χλόη του Άκη Πάνου. Mm -hmm. νομίζω ότι η συνάντηση ήταν ιδανική για αυτό το τραγούδι. Mm -hmm. συνθέτη και τραγουδιστή. Mm -hmm. κυρίες μου και κύριοι τελειώσαμε σήμερα, δια την σήμερα. Αφού σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή, για την τιμή που κάνετε να ακούτε αυτή την εκπομπή, να ευχηθούμε να είσαστε ε, απαξάπαντες πάρα πολύ καλά. Γεια σας και χαρά σας. 1,5 FM stereo